Μέρος δεύτερο Συνομιλία Είστε αρχαιολόγος Μάλιστα Είμαι αποσπασμένος για δύο χρόνια Σε μια από τις αρχαιολογικές σχολές των Αθηνών Και πού μένετε Έχω νοικιάσει ένα διαμέρισμα Σε μια πολύ ωραία τοποθεσία Από τη μια μεριά βλέπει τον ημιτό και τη θάλασσα Και από την άλλη το λικαβητό Και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου τι θα κάνετε σήμερα το απόγευμα που είναι μεγάλη Παρασκευή. Θα εργαστώ στη βιβλιοθήκη της σχολής και το βράδυ θα επισκεφθώ κάποιον φίλο μου. Και δεν θα πάτε να δείτε την περιφορά του επιταφείου. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα μπορείτε να τη δείτε από τη βεράντα σας. Είναι πάρα πολύ θεαματικό, ξέρετε. Μικρά παιδάκια ντυμένα στα άσπρα είναι επικεφαλή τη Κρατούν λάβαρα και σταυρού. Ακολουθεί ο επιτάφιος Στολισμένος με άμφη Γύρω του κορίτσια με καλάθια Γεμάτα λουλούδια Νέοι με λαμπάδες Και ιερείς με βαριά χρυσοκέντητα άμφια Ψάλουν Πλήθος κόσμου ακολουθεί Κρατώντας αναμένα κεριά Στην περιφορά του επιταφίου Της Μητρόπολης μάλιστα Συμμετέχει η μουσική του Δήμου Και οι πρόσκοποι περπατούν Με στρατιωτικό βήμα αυτό δίνει έναν τόνο μεγαλοπρεπία στην πομπή. Α, ωραία λοιπόν. Είναι πολύ καλή ιδέα. Αλλά θα προτιμούσα να παρακολουθήσω την περιφορά όχι από πάρα πολύ κοντά. Βλέπει κανείς περισσότερα έτσι, παρά αν είναι μέσα στο πλήθος. Τότε να παρακολουθήσετε τον επιτάφιο από τη βεράνδα σας. Τα βλέπετε καλά από εκεί. Ναι, αυτό θα κάνω. Σας ευχαριστώ που μου το είπατε.